100,9 FM stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου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 Τον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο ράδιο Άρτα είσαστε, στους 101,5. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, με την εκπομπή «Στον τοίχο». Ακούγοντας το το τρέιλερ της εκπομπής ένας φίλος μου λέει καλά ρε τι έγινε μου λέει τρία τέσσερα πέντε χρόνια αναρωτιόσασταν εκεί τι έγινε ρε παιδιά τι έγινε ρε παιδιά Ένα ε, τι έγινε στον τοίχο αυτή είναι η εκπομπή με αυτή την εκπομπή θα κάνουμε παρέα καθημερινά και εσείς μπορείτε να, όπως πάντα να επεμβαίνετε να Κάνετε τις παρατηρήσεις σας, τις διορθώσεις σας στο γνωστό τηλέφωνο 2681 4060. Οι παλιοί θα θυμόσαστε το νόμο περί τετυμποϊσμού, το, τεσ, το νόμο 4000. Οι καινούργοι, απλά μην βάζετε το 2681 0, δεν θέλει το 0, είναι ειδικής κατασκευής. Ναι. Και θα παίρνετε τηλέφωνο όποιος θέλει τέλος πάντων, να διορθώνει όπως είπαμε, να συμπληρώνει και να λέει τα δικά του. Κυρία μου, κυρία μου. Κυρία μου, κυρία μου. Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. Χωρίστε παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις ε, Για τα καλωσορίσματα Ναι ναι Κυρία μου κυρία μου όπως λέγαμε Είχαμε καιρό να τα πούμε Μεσολάβησε Η καρδιά του καλοκαιριού Όπου οι Ελληνούμπες Τέλος πάντων έκανανε τα μπάνια του λαού Συγκλονισμένος Θα έλεγα ο λαός Συμμετείχε, μάλλον παρατηρούσε τα γεγονότα του καλοκαιριού <Το> Να ο Σάκης ψάρεψε καραχαρία και τον έψισε την άλλη μέρα στα κάρβουνα <Το> Να ο Σάκης διόνυσος <Το> Να η Μπάολα, η Μπάολα ρε Η Μπάολα έκανε μόνο μία εμφάνιση στην Ήπειρο <Το> Είμαστε καλά <Το> Πού βαδίζουμε <Το> Κύριε Σαμαρά μου, είναι χώρα αυτή η Μπάολα μία εμφάνιση στην Ήπειρο θα μαζουρλάνετε; <Σμή> Ναι Ήταν τα, τα φοβερά γεγονότα του καλοκαιριού ε, Βέβαια δεν ξέρω ε, που συγκλονιστήκατε κατά περισσότερο ΛΑΕ του Σάκη και της Μπάολας Τη στιγμή που ο Σάκης ήταν Διόνυσος ή τη στιγμή που ο Σάκης έψηνε τον Καραχαρία στα κάρβουνα Δε, Αυτό δεν το γνωρίζω Αλλά τέλος πάντων συγκλονισμένοι όλοι οι Έλληνες ειδικά οι υπηρώτες γιατί ήρθε και η Μπάολα όπως είπαμε <συμίλυνα> πέρασαν το καλοκαίρι τους έφερα, έκανα ψηλομπάνιο από εδώ αλλά αυτά ήταν τα γεγονότα που μας συνε... συνε... συνεκεκλώνησαν πα πα πα <συμίλυνα> τώρα κατά τα άλλα μην ακούτε αυτά τα σας λένε εκεί πέρα να πούμε χτροί και φίλοι ότι σφάζουνε κάνουνε δεν έχουν συντάξει, έλα μην μου λες τέτοια ότι ψηφίζουν ό,τι γουστάρουν, <Και> ότι κάνουν ό,τι γουστάρουν, αυτά είναι διαδόσεις των εχθρών της πατρίδας. Διότι όπως μας έχουν δηλώσει τώρα, πριν λίγο καιρό, πατριώτες είναι αυτοί όλοι, οι στουρναρέοι, οι μπουμπουκαίοι, όλοι τέλος πάντων αυτοί που συμβάλλουν στην κατάσταση, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν ένα αντίθετο λόγο Like us ας πούμε πάπα Ρίχνουμε και το αγγλικό μας ναι, Είναι εχθροί της πατρίδας Οπότε μην ακούτε εμάς τους εχθρούς της πατρίδας Θα ακούτε το στουρνάρα σας Το μπουμπούκο σας Το δημοσιογράφο σας Ποιον γουστάρετε να πούμε Αυτοί είστε, με αυτούς είστε Και καλά κάνετε Ήθελα να σας πω ξέχασα Αλλά τι να κάνουμε πρώτη εκπομπή είναι Ξέρεις η πρώτη εκπομπή πάντα έχει έχει αυτό το τρακ της αρχής I stand today. Ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή υποστηρίζεται και από ένα site το οποίο έκανα ε, Το οποίο μπορείτε να το βρείτε Είναι αποκλειστικά για την εκπομπή Lazaro Το Γιάννης γράψει το με y, με δύο NIC, ξέρετε Όποιος θέλει τέλο πάντων. Θα μπορείτε οι φανατικοί να ακούτε και από εκεί την εκπομπή Όλο το 24ωρο Και επίσης εκτό από το γνωστό mail Που μπορείτε να μου στέλνετε το ραδιοφωνιάξ Μπορείτε να μου στέλνετε mail Λαζάρου Γιάννης Με γουάι όπως είπαμε το, το γου ε, Κουά, κουά, παπάκι Δηλαδή gmail.com Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε Τώρα να επιστρέψουμε διότι εμείς τώρα θα ψάχνουμε Να βρίσκουμε ειδήσεις Αυτό που κάναμε Δεν κάνουμε κάτι καινούριο Θα προσπαθούμε να δούμε πίσω από την είδηση Και θα κάνουμε και κάποια ρεπορτάζ Για τους νόμους που ψηφίζουν Και για άλλα πράγματα Όπου τα είχαμε ανεβάσει στο ραδιολόγο Εκεί στο blog για το παράδειγμα για την Ευρώπη των Εβραίων Για το Για τις αρχαιότητες Όλους αυτούς τους νόμους είναι ανεβασμένα εκεί ακόμη Μπορείτε να τα δείτε Αυτό θα είναι το ύφο. της εκπομπής Μην περιμένετε κανένα άλλο υφάκι ας πούμε Στυλ Ελένης με ξέρω εγώ Και άλλων σοβαρών δημοσιογράφων Από αυτού που σας καθορίζουν τη ζωή Μπορείτε παρακαλώ Όλοι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ναι, μου λένε ένα φίλο. Μπράβο, λέει, όλοι σήμερα ξεκινάτε. Η Ελένη, εσύ, η Τατιάνα, η. πώς τη λένε την άλλη, η. Η Ελεονόρα. Η... Η, η Λα, Ελεονόρα, δώσε πράμα. Ναι, όλοι μαζί ξεκινάμε. Είμαστε τρελές, τι να κάνουμε. Όλες οι τρελές μαζί ξεκινάνε. Ε, τι θα του πάρουμε, ρε φίλε, στασίδι εδώ να πούμε. Είμαστε και εκπομπή τέλο πάντων. Ήμασταν lifestyle Τώρα είμαστε άλλο στυλ <Το> Λοιπόν που λες λινάρα μου αυτά Γροσομό του Γιάννη, Μην ακούσεις εσύ εμάς τους απάτριδες Τους ε, συγγνώμη Ναι απάτριδες είμαστε Μας την πήραν την πατρίδα Ναι καλά το είπα Γλώσσα λανθάνουσα βέβαια Μην ακούσεις εμάς τους εχθρούς της πατρίδας <Το> Εσύ θα ακούς τους πατριώτες Τους τουρναρέους Τους μπουμπουκέους όπως είπαμε αυτού θα ακούς. Αυτή είναι η Ελλάδα Θέλεις δε θέλεις, η Ελλάδα είναι αυτή και οι παλαμακιστές τους. Α, ξέχασα, να ακούσει και τον Αλέξη. Εντάξει, μέχρι να μεγαλώσει ο Ερνέστος, έχει δρόμο ακόμα, να προς το παρόν να άκου τον, τον Αλέξη εσύ. Όλοι οι άλλοι, εμείς είμαστε ουχτροί τη πατρίδας. Βέβαια, ποσός ενδιαφέρει τους ουχτρούς της πατρίδας, ότι... Το, αυτά που λέγαμε πριν Κλείσουμε εδώ να πάμε τις διακοπές μας Σε ηχέλα της ηχέλα Βερμούδα τη βερμούδα Να γυρίσουμε τα νησιά Λέγαμε ότι με, α, Εκεί μέσα στα μπάνια του λαγού Θα αρχίσουν να σου κατσικώνονται Οι φόροι και τα, λιμπάν, και τα λιμπάν Εντάξει εχθροί της πατρίδας Είμαστε τα λέγαμε αρχίσαμε Έρχονται Σοριδών οι φάκελοι στο γάμα το κυβότιο Σοριδών οι φάκελοι και οι παλαμακιστές πληρώνουν γιατί ουσιαστικά όπως έχουμε μάτα ξαναείπει έχουν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι λοιπόν ποσόστις ενδιαφέρει τους ε, πατριώτες ότι ερχόμενη η Τρόικα μεθαύριο με όλα τα κόλπα το πραγματικά δύσκολο τετράμινο το πραγματικά δύσκολο τετράμινο με την Τρόικα αρχίζει ουσιαστικά τώρα. Έρχεται λέει με άγριες διαθέσεις η Τρόικα διότι αρχίζει και το παιχνίδι των εκλογών. Ο Σαμαρά ζητά πολιτική στήριξη από τι βρυξέλε. Ο πατριώτη Σαμαρά. Το τονίζω, παιδιά, από αύριο δεν θα τα τονίζω αυτά. Τα ξεκαθαρίσουμε. Ακούτε εμένα που είμαι εχθρό τη πατρίδα και όταν σα μιλάω για τον σαμαρά και για του άλλου, αυτοί είναι οι πατριώτε. Εντάξει, ο σαμαρά, ο Βενιζέλο, να μην τη λέω τώρα, ρο... ο κουβέντη που θα συμπράξει τώρα με το υπερπατριώτηλο Βέρδο Όλοι αυτοί είναι οι πατριώτη. Ο Μπομπού, μην σα κουράζει. Εμεί από εδώ είμαστε οι εχθροί τη πατρίδα, αυτοί είναι οι πατριώτε. Οπότε λοιπόν Το πραγματικό πρόσωπο Των πατριωτών Και των υποστηρικτών τους Των αφεντικών τους Θα έλεγα εγώ ο εχθρός της πατρίδος Θα φανεί Από μεθαύριο ειδικά ε, Τελειώνοντας και οι γερμανικές εκλογές Και όλα αυτά τα πράγματα Αλλά, αλλά, αλλά Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά Μίλησε ο Αλέξης Στη ΔΕΦ Μίλησε ο Αλέξης Ο μπαμπά του Ερνέστου. Ναι, καλέ. Ο μπαμπά του Ερνέστο Λοιπόν, μίλησε ο Αλέξης και έκανε προεκλογικέ εξαγγελίε στη ΔΕΘ. Αρρωστάκι τώρα. Εγώ ξέρει, εσύ δεν τα χάνω αυτά τα πράγματα. Να βλέπω αυτή τη μορφή να κάνει δηλώσεις να, να πιέζει δηλαδή να σκεφτεί το μυαλό του πέρα από αυτά τα οποία τον έχουν ορμήνεψει ή του έχουν γράψει. Τρελαίνω. Και όπω έβλεπα, αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα. Να αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα και μυαλό Να απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ένα πράγμα μου ήρθε στο μυαλό Το οποίο το άκουσα πρόσφατα Αντρέα ζεις Το Τζίπρα οδηγείς my... Τίποτε άλλο δεν σου έρχεται στο μυαλό Οι προεκλογικές δηλώσει ξέρεις πια είναι τώρα Τις άκουσες Ότι το μνημόνιο δεν μπορεί να το καταργήσει ούτε ο Τσίριζα, Παρά μόνο ο ελληνικός λαός Άιντε ελληνικέ ε. Κάτι σαν δημοψήφισμα ας πούμε Παρακαλώ Καλώς, <Καλώς> του Παλικάρη Καλημέρα <Καλώς> Δεν μπορώ αδερφέ μου να κάνω απεριατό Με δέρνι με βούρδουλα να πω ε, Εδώ με Αυτός να ξέρεις είναι ξέρει, αριστερός Σαν εκείνος που ήταν στην Αίγυπτο και βαράγαν τους σκλάβους Και τους αριστερός Τι έγινε Τι Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο εδώ πήρε και αυτό τηλέφωνο. Πήξαμε στα τηλέφωνα μα. Πήρατε τρία τηλέφωνα. Πάρτε κανένα τηλέφωνο γιατί θα μα αμολύσει ο, ο καναλάκη. Γιατί μετράει και την ακρόαση. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Αλέξη, ο μπαμπά του Ερνέστου, έκανε τι προεκλογικέ του δηλώσει ει την Θεσσαλονίκη. Και όπω είπαμε, για να θυμηθούμε κι εμεί αυτά που λέμε, για να πάμε παρακάτω, στο... εκείνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι το. Το, το, το, το, το Α, Αντρέα, ζει στο τσίπρα οδηγεί Κυρία μου και κυρία μου Πέρα από, από αυτά που ακούσαμε από τον Αλέξη ε, Τα διάφορα, τέλο πάντων Σοφά πολιτικά λόγια Για το πώ θα σωθεί η Ελλάδα ε, Μας είπε ότι Θα μας σώσει με το κατοχικό δάνειο από τις δόσεις του Δανίου αυτού Τέλος πάντων που θα του επιστρέψουν οι Γερμανοί Αλλά αυτό Αυτή την ιστορία Ούτε ο αριστερός Γερμανός Φίλος του Τσίπρα Ο Μαρξτεμβουργκουρ Πως τον λένε εκεί πέρα Δεν θέλει να ακούσει για αποζημιώσεις Και ναζιστικά δάνεια Κατάλαβες έφαγε πόρτα και από τον Ευρωπαίο σύντροφο Αριστερό Γερμανό Τώρα εσύ όταν ακούς αριστερό Γερμανό Κατάλαβες τώρα είναι σαν να λες ας πούμε, ότι Ξέρω εγώ, ο, ο Μιχαλολιάκος κατέθεσε φάνη στο ε, ντάφο του Ζαχαριάδη. <Τι> Λέμε τώρα. Εγώ. Αυτό να έχει το στο μυαλό σου. <Τι> Παρακαλώ. <Τι> Α, μπράβο, ναι. Α, μπράβο, ναι. Καλά έκανες. Καλά έκανες και με διόρθωσες. Όχι στον τάφο του Ζαχαριάδη Στον τοίχο της Κεσαριανής Να θυμόμαστε και τον τοίχο Ναι Ακριβώς αυτό είναι ο Γερμανός Αριστερός Λοιπόν Αυτός είναι ο Γερμανός Αριστερός Και αφού λοιπόν θα μας σώσει Με το κατοχικό δάνειο ο Αλέξης Αλλά το κατοχικό δάνειο Και αυτά δεν, θα, δεν θέλει να μας το δώσει πίσω Ούτου ο Αριστερός όπως είπαμε Φίλος του Γερμανός Σμπρουσκουρκουρ Πως τον λένε Χάμπουργκερ Πως τον λένε το Γερμανό Ερχόμαστε λοιπόν στην, ε, Στο ταξίδι του Αλέξη Όπου θα πάει στην καρδιά Της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Πάει μέσα στο στόμα του Λύκου Και θα συναντήσει Τον Άσμουνσεν Όπου λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει Ανοιχτή διάβλη με την αντιπολίτευση Θέλει να έχει, ανοιχτούς διάβλους μάλλον με συγχωρείτε, με την αντιπολίτευση, θέλει να έχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι έτσι μας λένε τα στελέχη της, διότι εμείς να πούμε το ότι είχε κλειστούς διάβλους με την αντιπολίτευση. Έκαμνε κάτι η αντιπολίτευση να πειράξει την κατάσταση και δεν το είδαμε. Αντίθετα ο Αλέξης μας που το έχουμε και γραμμένο δεν μας είπε ότι ήταν ανάχωμα θα γινόταν ο κριτσπέταλος αν δεν ήταν ανάχωμα ο τσίριζα ή κάμνο με λάθος. <μμυρίζοντα> αλλά πέρα από αυτό τέλος πάντων πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν ακόμη περισσότερο διότι παιδιά του συστήματο είναι <μυρίζοντα> λοιπόν πάει ο Αλέξης εκεί και καταλαβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τώρα πώς τη λένε αυτή η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Μιλάμε ότι θα, θα τα κάνουν απάνω το σκουπάει ο αλέξ. Πέρα από αυτό όπως είπαμε λίγο πριν κυρία μου και κυρία μου Για το τελείωμα, τελείωμα, δεν θα έλεγα για το τελείωμα Για την κατάσταση αυτή τέλος πάντων να γίνει ακόμη πιο ισχυρή ε, των κατακτητών στην Ελλάδα συμπράττουν όλα τα κοπρόσκυλα του συστήματος ε, όλα αυτά τα σκυλιά τα οποία οδήγησαν την κατάσταση οι πατριώτες, οι πατριώτες θα το στο μυαλό τους πατριώτα; αυτοί είναι οι πατριώτες μάλιστα ο Λοβέρδος τώρα θα πάει στις εκλογές με τον κουβέλη, τον χαμπίλητη τον ε, γεροπαραντήλητη τον ε, ψουργελήλητη αυτόν μωρέ αυτό ναι μπράβο Θα κατεύουν μαζί στις εκλογές Διότι δεν μπορούν να λείπουν Δεν μπορούν να λείπουν Από την ε, διακυβέρνηση της χώρας Μυαλά τύπου Κουβέλι, τύπου λοβέρδου Και των παλαμακιστών τους Διότι αυτοί Όπως έχουμε μότα ξαναεπεί παλαιότερα Μονάχοι τους Από μονάχοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα Έχουν βρωμερότερα σκυλιά Από αυτούς που είναι οι παλαμακιστές τους Οι οποίοι είναι για το συμφέρο τους παραμακίζουν. Τύπους λο, ε, Λοβέρδο ε, Πες τον ε, χα, Χαμοχαμπίλητη Πως τον λένε εκεί ε, Κουβέλη και άλλους Για το συμφέρον τους αποκλειστικά τους παλαμακίζουν Και τους χώνουν στη Βουλή Για τους παλαμακιστές μιλάω Διότι δεν μπορεί να, να, να διαθέτεις Πρέπει να είσαι βέβαια εχθρός της πατρίδα Όπως είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι τέλο πάντων Να μην διαθέτει τόσο μυαλό Ώστε να βλέπεις ότι ο Λοβέρδος Και ο Κουβέλης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτοί οι οποίοι σώνουν το λαό ενώ εμείς που λέμε τα αντίθετα είμαστε εχθροί οπότε λοιπόν πρέπει... δύο τα έχουμε ξαναπεί αυτά ή πρέπει να είσαι εντελώς ηλίθιό, πράγμα που δεν συμβαίνει ή έχει τρομακτικά συμφέροντα και τα είδαμε τα τρομακτικά συμφέροντα με τους διορισμούς των ρημαδιωτών σε κέρια του της κρατικής μάσα. τα είδαμε την εποχή που ο ο ο, ο... ο, ο πατριοτήλητη κουβέλη ήταν η συγκυβερνήτης μαζί με τον Αχταρμά Βενιζέλου σαμαρά και βέβαια παρακαλώ καλό στο παιδί Ah, εχθρικούς Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πολύ Πολύ πετυχιμένο. Ευχαριστώ πολύ Καλημένη. Ευχαριστώ πολύ Εχθρικούς χαιρετισμού Στέλνει εδώ μια φίλη Και καλή αρχή Να έχουμε Αλλά παρόλα αυτά κυρία μου και κυρία μου παρόλο Τον παλαμακισμό Τύπων Σαν τον Κουβέλι, τον Λοβέρδο και άλλου, οι οποίοι όπω είπαμε, πρέπει απαραίτητο να είναι στην Ελληνική Βουλή. Πόσο ενδιαφέρει τον Λοβέρδο, τον Κουβέλι, όλου αυτού και του παλαμακιστέ του, το τονίζω ότι ο νέο φόρο σοκ, διότι μάθαμε και το σοκ τώρα. Και αφού έχει συνηθίσει στο σοκ, σοκ, σοκ, σοκ, σοκ, κοντά είναι το πασόκ. Λοιπόν, έχουμε νέο φόρο, λέει, για τα από 70 έως 4.000 ευρώ Αν το αγροτεμάχιο έχει σπίτι Ή έχει δέντρα Μα είστε καλά υπάρχει αγροτεμάχιο που να έχει δέντρα Πού ζείτε ρε Κατάλαβες Δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση για κανέναν Ακόμα κι αν είναι φτωχός ο αγρότης Κατάλαβες Έχεις μιλιά μέσα στο αγροτεμάχιο 15.000 ευρώ Φόρο Πλάκα μας κάνεις Κα, Κατάλαβες ο φτωχός αγρότης θα το πληρώσει. Ο φτωχό Κωστόπουλος δεν πληρώνει τίποτα. Λοιπόν, τους χαμπίλητοι Λοβέρδους πατριώτες και αυτούς, αγαπημένε μου Ελλινάρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτό καλό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Διότι εδώ τώρα μπορεί εσύ να το βλέπεις αυτό, Ελινάρα μου. Λίγο έτσι εντάξει μωρέ και τι έγινε. Σοκ από εδώ, σοκ από εκεί. Να το το πα, Λοιπόν, αλλά εδώ δεν είναι απλό αυτός ο νόμος Εδώ ξέρεις να πούμε και κάτι εμείς οι, συν, οι συνωμοσιολόγοι. Έτσι, εδώ από πίσω μπορεί να κρύβεται και το θέμα. Και θέματα, να κρύβονται, και θέματα διατροφής διότι, διότι το μυαλό που σκέφτηκε ότι το αγροτεμάχιο που έχει δέντρα δέντρα μέσα έτσι πρέπει να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο από αυτό που δεν έχει κάτι άλλο έχει στο πίσω μέρος του άρρωστου μυαλού τους λοιπόν 70 έως 80 ευρώ το στρέμα σε περίπτωση που είναι δασικά ή αγροτικά και αστρονομικά ποσά που μπορούν να φτάσουν πρόσεξε έως και 20.000 ευρώ το στρέμμα, αν το το, το το χωράφι το αγροτεμάχιο να το λέμε και έτσι γιατί όπως μας είπε η κυρία ε, ρεπούση δεν μιλάμε η, ελληνική, η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι νεκρή γλώσσα δεν, λέμε ο, το αγροτεμάχιο θα λέγαμε το χωραφοτεμάχιο να το λέμε έτσι για να ικανοποιήσουμε και την κυρία Ρεπούση Λοιπόν 20.000 ευρώ αναστρέμα φόρο Θα υπολογίζεται υπολα... Πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας Με ιδικούς συντελεστές Όπως του βασικού συντελεστή φορολογίας του συντελεστή θέσης του συντελεστή χρήσης του συντελεστή απόσταση από τη θάλασσα του συντελεστή τη επιφάνεια, του συντελεστή πρόσωψης του συντελεστή κατοικίας του συντελεστή κατουργήματος του συντελεστή άρνηση καράφλάς του συντελεστή άρνηση χοντρό, του συντελεστή το που το εδίο της χάιδος όμως λαέ τη μπάολα και του ρουβά τα κάνουν τα ψηφίζουν το ρεπορτάζ που σου ετοιμάζω εντός των ημερών για τον νόμο που πέρασαν Αυγουστιάτικα θα το ακούσεις δεν θα του δώσεις σημασία αλλά το έκαναν μέσα τον Αύγουστο. Το έκαναν μέσα τον Αύγουστο. Ποσό σε ενδιαφέρει και βέβαια ακόμα θρηνούμε για την μοναδική εμφάνιση της Μπάολα στην Ήπειρο. Μπορεί το ποσό του φόρου που θα, πολα, θα, που θα καταβάλεις για το χωραφωτεμάχιο να πενταπλασιάζεται αν έχει κτιστεί και κατοικία ενώ προβλέπετε ακόμη 20% επιβάρυνση αν το αγροτεμάχιο το χωραφωτεμάχιο έχει πρόσωψη σε εθνική επαρχιακή ή αγροτική οδό δηλαδή που θες να κοιτάει αν είναι σε αγροτική οδό γιατί δεν τον βάσεις 20% λέμε τώρα που θες να κοιτάει το χωραφωτεμάχιο μεγάλο μου μυαλό που θες να κοιτάει να μην κοιτάει πουθενά, ούτε σε αγροτική οδό Πού να είναι Στη σελήνη, στον Άρη Στον πλανήτη των Ελ Πού στο διάλο θέλεις να το, το χωραφό τεμάχιο μου Έκανα πλάκα σε κάτι φίλους Και τους έλεγα Αναμένεται εντός των να αναμένεται εντό των επόμενων ημερών Φόρο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες Και γέλαγαν Μουσική Τη μέρα που θα βγάλουμε την είδηση επίσημα πια Θα του κοπεί το γέλιο Μουσική Και σε ρωτάω εσένα τώρα εγώ Σε ρωτάω εγώ ο εχθρός της πατρίδας Εσένα τον πατριώτη Τον παλαμακιστή των κουβελολοβέρδων και άλλων Σε ρωτάω, σου κάνω μια ερώτηση Εν μέσω όλων αυτών των ταραχών οι οποίες γίνονται τις τελευταίες μέρες, σκοτώνονται οι χρυσαυγίτες με τους Σιριζαίους, σκοτώνονται οι χρυσαυγίτες με τους Κομμουνιστές, σκοτώνονται οι χρυσαυγίτες με τον άλλον. Βούρτα κανάλια, λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Για αυτά σκοτώθηκε κανένας. Αυτά είναι τα σφαχτήρια για τον απλό λαό, για τον οποίο δήθεν κόπτονται όλα τα συστημικά κόμματα αλλά και από κόμματα και από κόμματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να σέρνουν το χορό των κατακτητών στην Ελλάδα. Μουσική δηλαδή χύνεται αίμα αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί να μιλήσει από μικροφόνου ένας δηλωμένος κομμουνιστής ή ένας δηλωμένος φασίστας, ναζιστής και δεν χύνεται αίμα για το, γιατί θα πάνε στο, στη Ζαβάκα στο χωράφι του αγροτικού δρόμου να του βάλουν 20.000 ευρώ πρόστιμο και έχει μέσα ο άλλος ξέρω εγώ δυο μουριές δυο ε, μιλιές μια χλαδιά αν έχει δέντρα θα πληρώσει ακριβότερο αυτό τους πανέξυπνους συστημικούς του συστήματος δεν τους ενδιαφέρει παρακαλώ μάλιστα Ναι, έτσι ναι. Αυτά, αυτά λέμε Ναι, ευχαριστώ Όπως το λες φίλε Πανάκριβα θα είναι τα χώραφωτεμάχια Για να ικανοποιούμε τη ρεπούσενα Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς Τα οποία θα έχουν ελιές μέσα Αποφάσισαν κάποιοι Έλληνες Που είχανε ε, χωράφια στο χωριό και δύο-τρει ρίζες ελιέ να γυρίσουν να βγάλουν το λάδι. Πρόσεξε, Μεγάλε, συνδύασε το λίγο με το μυαλό σου. Κατάλαβε, ακριβότε, οι ακριβότεροι φόροι θα μπαίνουν λε στα χωράφια που έχουν ελιέ. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Τα θέλουν όλα, δεν τα θέλουν όλα, τα πήραν όλα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα. Πέρα από αυτά που κάνουν αυτοί, όπω ρώτησε και ο φίλο, σχιζοφρενεί είναι αυτοί που τα κάνουν και τα σκέφτονται ή εμεί που πάμε ακόμα και του πληρώνουμε του φόρου και του παλαμακίζουμε. Ποιοι είναι οι σχιζοφρενεί, Κατάλαβε, διότι για αυτό το θέμα, για... λέμε όχι μόνο για αυτό, έτσι και για άλλα, αλλά ειδικά για αυτό το θέμα. Ορίστε, παρακαλώ. Καλώ το παιδί, καλημέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, εδώ γύρω. Ε. Ναι, μπράβο. Αμπραβο, ah, όπως τον λες, όπως τον λες, όπως τον λες, όπως τον ε, το, το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς. Αμπραβο. Mm -hmm. ah, Μάλιστα Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι προφήτης Κατάλαβα Δεν χρειάζεται ε, το, το, ναι. ε ακριβώς ναι. Ναι. Έτσι σωστός, σωστός Έγινε Ναι Δεν είπε κανένας τέτοιο πράγμα Έτσι ο καθένας, ο καθένας είναι αυτό που θέλει Ο καθένας είναι αυτό που θέλει Ναι ναι. ναι. Ναι. Εντάξει. <σίλια> Εντάξει. Έγινε, έγινε. Έγινε. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ. Να είστε καλά, ρίξτε. Λοιπόν, και επανέρχομαι μετά τι ευχαριστίες στο φίλο που πήρε τηλέφωνο και σα ρωτώ. Γι' αυτό το θέμα το συγκεκριμένο Άστα τα άλλα Άστα φάρμακα, όλα αυτά Γι' αυτό το θέμα το συγκεκριμένο Είδε να ματώσει τίποτε Όχι, απολύτως τίποτε Το μόνο που κάνουμε είναι να φωνάζουμε Για άλλα πράγματα Διότι με αυτή τη νέα φορολογία Όσοι ζουν σε μονοκατοικία θα πληρώνουν επιπλέον φόρο και για το οικόπεδο Ενώ στα εκτός σχεδίου θα φορολογούνται και τα κτίσματα που δεν ηλεκτροδοτούνται Δεν ηλεκτροδοτούνται Κατάλαβες, για τις βίλες βέβαια θα είναι μικρότερος ο φόρος Αλλά για και, και για τα διαμερίσματα που είναι σε πανάκριβες περιοχές όπως τις έχει ορίσει το lifestyle στην Ελλάδα Αυτά συμβαίνουν Γι' αυτά δεν αναλύει κανένας τίποτα, δεν πρίζεται η φλέβα κανένας στα παράθυρα εκεί που παρακολουθείτε, το ίδιο πανηγύρι της τηλεοπτικής δημοκρατίας. Απολύτω τίποτε. Και ερχόμαστε στο ωραίο θεματάκι. Ορίστε παρακαλώ. Έτσι, α μπράβο τάπαμε φίλε μου Έχεις κοπεδάκι στο χωριό Ξέρω εγώ, ένα στρέμα και έχει μέσα Τάφησε, στάφησε ο πατέρας, ο παππούς Θα πληρώει εκτός από το φόρο που θα πληρώσει για το σπίτι Θα πληρώσει και για το στρέμα Πόσο είναι ένα στρέμα, 500 μέτρα, 300 μέτρα Έχεις μονοκατοικία στην Άρτα τι είπε Ωρε Καράμίτρο, Τις... Θα πληρώσει φόρο για το σπίτι και φάπια το πόσα μέτρα είναι το οικόπεδο, 300, 200, 400, ανάλογα. Ποιο σου είπε σένα ότι μπορεί να ζει σε μονοκατοικία, hey. Ποιο σου είπε ότι μπορεί να ζει γενικώ, Αν δεν είσαι παλαμακιστή των κουβαλολοβέρδων, Ποιο σου είπε ότι μπορεί να ζει, Διότι οι παλαμακιστέ των κουβαλολουβέρδων, Λουβέρδων όπω τα ακούς, και των άλλων συστημικών τα βρίσκουνε. Γι' αυτό και είπε ο Στουρνάρας. Ξέρουμε ότι έχετε στον Μπεζαχτά Στον Παούλο, στο Συρτάρι Όπως σας τόπε. Ξέρει ο Στουρνάρας τι σας λέει Ξέρει με ποιους έχει να κάνει Θυμόσαστε Θα θυμόσαστε Εδώ και πολύ καιρό Και βέβαια είμαστε το μοναδικό ράδιο που το βγάλαμε Το αναλύσαμε Το χτυπήσαμε κάτω σαν χταπόδι Τι σήμαινε το G2G ελλαδα ισραηλ Government to government ε, ε, yeah, yeah. Λοιπόν το θυμόσαστε? Πάρτε τώρα την τάπα. Η υδροδότηση των νησιών, των νησιών έρχεται στα χέρια του Ισραήλ. Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου για να πάρει μπροστά το νέο μακελιό που λέγεται «Γαλάζια Ανάπτυξη». Ξέχνα τις υδροφόρες. Απαγορεύουν ακόμα και την αφαλάτωση των εργοστασίων που είχαν τα νησιά για να να πλένουν πιάτα, βάζουν νερά στις πισίνες, ξέρεις και τα λοιπά απαγορεύεται θα απαγορεύεται ακόμη και η αφαλάτωση γιατί το νερό θα στο φέρνουν οι οβραίοι οι φίλοι μας διότι από εκεί ξεκίνησε το G2G στο οποίο δεν έδωσε κανένα σημασία κατάλαβες Κατα... κανένας δεν έδωσε σημασία διότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ιωάννης Μανιάτης μα τόνισε ότι θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα G2G, θυμάσαι, η χώρα μας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Με εχμή του δόρατος, εκτός από την υδροδότηση και την ενεργειακή ε, διασύνδεση των νησιών. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, και ανακύπτουν δύο ερωτήματα. Άντε με την, πώς την είπαμε, την ενεργειακή, μπορεί το Ισραήλ να έχει πυρηνικού αντιδραστήρες και να σου δώσει ρεύμα. Νερό. Από πού θα βρει το Ισραήλ να σου δώσει. Από την πηγή του Κανά. Από πού θα βρει το, το Ισραήλ νερό ρε φίλε να, σου, να το στείλει στα νησιά. Από πού. Ε. Από πού για πες μας θα βρει νερό το Ισραήλ. Από την έρημο της Γιουδίθ. Από πού, απ' τη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός και μετά ανέβλησε μια πηγή Από πού Από την Ήπειρο Α, τι λέει Α, α την Ήπειρο, ε Έτσι μπράβο Από πού θα βρει νερό Και όταν λέγαμε τώρα γιατί, Αυτό είναι Και σα θυμίζω Ότι αυτή την αυτό το ρο, Αυτή την εκπομπή κάνουμε να κοι... Πάντα αυτοί κάναμε να κοιτάμε πίσω από την είδηση ειδήσει στις οποίες δεν συμφέρει κανένα να τις αναλύσει Από τους μεγαλοδημοσιοκάφρους Τους οποίους οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή Την κοινή Κοινότατη γνώμη Εντάξει Από πού θα το βρει λοιπόν το νερό του Ισραήλ Και ποια είναι η μεγαλύτερη Μάλλον η, η αστήρευτη λεκάνη απορροής Στον πλανήτη Μόνο μία είναι Τα έχουμε μα τα ξαναπεί αυτά Μην κουραζόμαστε «Αλλά κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, έχουμε την Τίνα, την Μπυρμπύλο, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη στιβάδα του Όζοτος στον πλανήτη. Θα είναι υπεύθυνη η Τίνα, η Μπυρμπύλο. Η Κυπουρός του Γιώργου μας, η Εθνική Σωτηρίτρια που την είχαμε επί των Υπουργείων Τίνα Μπυρμπύλο, θα πάει στο Νοϊέ». Ε δεν μπορεί να είναι άλλο πρέσβερα η κοπέλα με μαγέρους Και τέτοιους στο Παρίσι Που την είχε στείλει ο Γιωργάκης Και τη στέλνουνε στο νοϊέ Κατάλαβες Και εδώ Αναρωτιόμαστε πάρα πολύ απλά Αυτή τη στιγμή Υποτίθεται Υποτίθεται λέμε Ότι κυβερνάει κυβερνάει λέμε Εκτελώνται τις εντολές άστο Ο Σαμαράς Ο Σαμαράς τώρα στέλνει Στα Ηνωμένα Έθνη Έτσι αυτούς τους Ηνωμένους Εγκληματίες στέλνει την πυρμπύλο κατάλαβες, κανένας δεν χάνεται όταν είναι παιδί του συστήματος από παλαμακιστή μέχρι βαρύ υποτακτικό όπως είναι η Τίνα η πυρμπύλο και κάτι άλλα τέτοια μπουμπούκια πάει λοιπόν στο νοή ε, η Τίνα μας η μας, γεια σου Τίνα πυρμπύλο προχώρα Τίνα προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα Βέβαια για αυτά όλα που προαναφέραμε Δεν μιλάμε για, τη, για τα βολέματα των, των παιδιών, των συστημικών παιδιών Μιλάμε για όλα αυτά που είπαμε Για την υδροδότηση, για τα χωράφια Δεν άκουσες να γίνεται καμιά απεργία ή καμιά κινητοποίηση Τάπαμε αυτά με το συνδικαλισμό που διαθέτει στην Ελλάδα Αλλά κυρία μου και κυρία μου Έχουμε... Ε, στην, Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουμε απεργιακό πρόγραμμα δεν ξέρω αν με, καταλα... αν με καταλαβαίνεις εκδίδουν απεργιακό πρόγραμμα πια οι συνδικαλιστούμπες ξεκινάνε οι απεργίες με ευρωπαϊκό με, με, σχωρείτε, με εβδομαδιαίο πρόγραμμα πως λες ας πούμε κάνω πρόγραμμα δίαιτας το πρωί ανανά ε, ε, ε, μία φρυγανιά λιμένη με βούτυρο ξεκινάνε με πρόγραμμα το καταλαβαίνεις οι αγώνες, οι αγώνες υποτίθεται Του λαού Έχουν απεργιακό πρόγραμμα Δευτέρα θα απεργήσουν Ή έτσι Τρίτη ή αλλιώς Δέκα με δώδεκα ή έτσι Έντεκα με τρεις Ή αλλιώς Εκεί καταντήσαμε μεγάλες. Εκεί καταντήσαμε Και από αυτό το λαό Ο Τσίπρας Ζητάει να ανατρέψει το μνημόνιο Κατάλαβες όπως ζήταγε δημοψήφισμα ο Παπανδρέου, Τώρα ο Τσίπρας μας είπε ότι μόνο ο λαός μπορεί να ανατρέψει το μνημόνιο Κατάλαβες βάλτε με μένα πάνω Ανατρέψτε το μνημόνιο εσείς και όλα καλά με, με, με ένα λαό που διαθέτει συνδικαλιστές που σου κάνουν απεργιακό πρόγραμμα Ο Τσίπρας θα ανατρέψει την κατάσταση Βεβαίως και θα την ανατρέψει ο άνθρωπος Θα την ανατρέψει προς τα πάνω ξέρεις το θέμα παρακαλώ ντροπίω ντροπίω όπως το λες από αυτά, με αυτούς τους συνδικαλιστές θα τα ανατρέψει το σύστημα και από κάτω από τους συνδικαλιστές είναι ο λαός που τα ανατρέψει το σύστημα, όπως το λες. Με το απεργιακό πρόγραμμα πάντα. Παρακαλώ. Καλώς το παιδί, καλημέρα. Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Να είσαι καλά. Κουράγιο <laughs> και εσύ φίλε μου Κουράγιο καλά, είσαι καλά Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές Αντώνη η... Στον τοίχο Η εκπομπή Είναι όπως είπες και εσύ Ότι άμα φτάσουμε στον τοίχο και μας εκτελέσουν Δεν μας ενδιαφέρει ε, Η απορία σου είναι ότι Αν ε, μιλάμε στον τοίχο Ο τοίχος έχει Πάρα πολλές ε, το όνομα, η ερμηνεία. Είναι, μπορεί να είναι και όλα αυτά που λε. Αλλά στον τοίχο μπορεί να μην είμαστε εμεί στο τέλο. Μπορεί να είναι άλλοι. Μπορεί να είναι άλλοι στον τοίχο. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να είναι πάνω στον τοίχο. Μπορεί να είναι κάτω από τον τοίχο. Μπορεί να είναι πίσω από τον τοίχο. Μην ξεχνά του πίσω από τον τοίχο. Όλου αυτού του ρουφιανάκους που είναι πάντα πίσω από τον τοίχο. Και βγάζουν το κεφαλάκι και κοιτάνε. Έχει πολλέ έννοιε. Εξάλλου. Όπως θα δεις και εκεί στο στο site που έφτιαξα για την εκπομπή ότι κανένας τείχος εκτελέσεων δεν άλλαξε ιστορικά τίποτε. Μόνο φούντωσε τα δικά μας τα συναισθηματικά παραμύθια. Ή κάνω λάθος. Οπότε λοιπόν η, στον τείχο μπορεί να ερμηνευθεί όπως βολεύει θα έλεγα τον καθένα. Όπω βολεύει τον καθένα λοιπόν και να σου ευχηθώ και εγώ μεγάλα κουράγια για όλα αυτά που συμβαίνουν και αφού θα μας σώσει όπως είπαμε η τίνα μας διότι θα αναλάβει για τη στιβάδα του όζοντος θα της κάνει φούμορή τη στιβάδας και θα σωθεί ο πλανήτη. και μετά το απεργιακό θα διαβάσουμε το πρόγραμμα το απεργιακό ε, το θέμα με τα φάρμακα το γνωρίζετε όλοι γνωρίζετε τι μακελιό γίνεται με τα φάρμακα ορίστε παρακαλώ Ναι. Α μπράβο μπρά. Καλό μου άρεσε Θα τη δει η τρύπα του όζοτο στην τίνα Και θα πάρει δρόμο Α παιδιά ομορφιά παπά Ναι Το μαγελιό με τα φάρμακα Όσοι τέλος πάντων ασχολείστε με το άθλημα Και επισκέπτεστε φαρμακεία Το ζείτε Το ότι ο Μπουμπούκος μας είπε Ότι τα κανονικά φάρμακα Ποια θα τα πληρώνετε Ολόκληρα το γνωρίζετε το τι γίνεται με τα γενώσιμα, το ξέρετε. Υπάρχουν παράπονα ανθρώπων ότι δεν τους πιάνουν τα γενώσιμα. Αλλά όμως, οι κατακτητέ στην Ελλάδα, ε, ενίοτε τους λένε και δανειστές, απαιτούν πιο φτηνά γενώσιμα. Δηλαδή, πήρες ένα γενώσιμο από την Ινδία που αντικαθιστά, ξέρω εγώ, το φάρμακο της ζούρλιας που έχεις και κάνει 5 ευρώ. Όχι, να πας στο Πακιστάν να βρεις φτηνότερο με 2 ευρώ. Αυτή, αυτό είναι το ζουμί. Τε, ε, τελικά μπορεί να σου δίνουν μια καρτέλα Με ένα χάπι μέσα Το οποίο δεν έχει τίποτα ξέρω. Έχει ούτε ζάχαρη γιατί είναι ακριβή και ζάχαρη Έχει σκόνη, μαρμαρόσκονη λέτε. Που γίνουν στα μαρμαράδικα Θα φτιάξουν χάπια από μαρμαρόσκονη Να στη δίνουν Μα και λιό γίνεται κυρία μου και κυρία μου Ένα θέμα στο οποίο δεν δίνει κανένα σημασία Με το φάρμακο Παρ' όλα αυτά ε, συνάνθρωποι μα Σύρονται ε, Όχι μόνο στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία και ε, ανεβαίνουν Γολγοθά τον οποίο ε, Γολγοθά τον βλέπουμε πολύ μακριά είναι μακριά ο Γολγοθάς κατάλαβε <ΣΠΣ> τώρα το ότι δεν κλείνει η μαύρη τρύπα του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕ ποτέ δεν θα έκλεινε η μαύρη τρύπα από την εποχή που τε, την κουμαντάραν την κατάσταση η σιδερένη και η επίγονη το θέμα είναι ότι τώρα που ανέλαβε ο... Το πάρχι εδώ, ο Γερμανός πιστεύεις ότι δεν θα κλείσει ποτέ τη μαύρη τρύπα, οι, μα... οι τρύπε αυτέ θα είναι συνέχεια ξεχυλωμένες για το γνωστό λόγο, δεν χρειάζεται ανάλυση αυτό. Όμω παρόλα αυτά, Mother, παρόλα αυτά, το ρουφιανο τηλέφωνο του ZOE δουλεύει ασταμάτητα. Play. Πήρε φωτιά, μπλόκαρε. Ε, οι απατημένες σύζυγοι λέει και οι απατημένοι σύζυγοι Απολυμμένα στελέχη εταιρεών καρφώνουν τσιτερίες. Γίνεται το έλα να δεις Τρέχει το Τρέχει το Το και δεν φτάνει το ταλέπορο το σδόε ε, Ναι, ναι. Κυρία μου κυριέ μου οι αυτοκτονίες Όπως γνωρίζεις έγιναν <laughs> Καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα oh. Απλά το... το Είναι ένα ποσοστό που ανεβαίνει και είναι αυτέ οι οποίε μα. Ε, ε, αυτέ οι οποίε. Έτσι όπω τις είδελε το, το κράτο. Πώ να το πω αυτό το πράγμα. Άλλο δεν βρίσκω. Τώρα το, ετοιμάζ, το ότι ετοιμάζουν καινούριο πακέτο μετά τι γερμανικέ εκλογέ. Το οποίο ε, το ονομάζουν πακέτο. Αλλά θα είναι ένα καινούριο. Το τρίτο. Το τέταρτο με συγχωρεί. Μνημόνιο με όλα τα κόλπα. Αυτά ποιο να αφορούν. Α, θα γίνει το γνωστό παιχνιδάκι ξέρει πως γίνονται αυτά Μουσική και θα θυμόσαστε ε, όταν βγάζαμε την είδηση εδώ πέρα ότι ο Μπαρόζο είχε ζητήσει την τραπεζική ένωση της Ελλάδας τη συγνώμη της Ευρώπης και την άλλη μέρα η Μέρκελ ζήτησε την πολιτική η, αυτό ε, έχ, αυτό το σχέδιο είναι έτοιμο για το, την Τραπεζική Ένωση της Ευρώπης μετά τις γερμανικές εκλογές που σημαίνει ότι θα σωθούν οι τράπεζες με αντίτιμο οποιοδήποτε κόστος ξεκινώντας από, το, από αυτό που έχουν ονομάσει κούρεμα ε, και τα λιμπάν και τα λιμπάν δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιοι Κύριε μου και κύριέ μου, φτάνοντας στο τέλος αυτής της εκπομπής, θέλω να σας αφιερώσω και ένα τραγουδάκι, να το ακούσουμε όλοι μαζί, ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας, είναι υπέροχο ε... και επανερχόμεθα να κλείσουμε. Sofia là, sua immagine, nel vetro dietro un mare. Goccia di pioggia, bufere d'amore. Ogni cosa passa e lascia. Scivola vai via, non te ne andare, scivola, scivola vai via, via da me. Sogni e poesie, pugnali e parole, i tuoi ricordi sono vecchi ormai. E i sogni di notte che chiedono amore. Cada al mattino senza te, cammina da sola, urlando i lampioni, non resta che cantare ancora. And Υπότιτλοι AUTHORWAVE Κυρίες μου και κύριοι, αυτά τα ολίγα ήταν για σήμερα Σας αποχαιρετήσαμε με το υπέροχο τραγούδι του Βενίσιο Καποσέλα Όπου έβαλε το χεράκι του και ο Μανώλης ο Πάπος Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί ε, Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου μείνετε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και την υπομονή σας Συγχωρέστε τα λάθη της πρώτη εκπομπή. Και ευχόμεθα να είσαστε όλοι καλά, μα πολύ καλά. Για, και χαρά σας Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones.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 101.5 FM स्टे